Στοίχη 23 31 Προσευχή της Εκκλησίας 23 Όταν δε οι Απόστολοι αφέθησαν ελεύθεροι ήρθαν εις εκείνους με τους οποίους συνεδέοντο δια της πίστος ως μέλη μιας και της αυτής οικογενείας και τους διηγήθησαν όσα είπων προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι 24 Αυτοί δε όταν ήκουσαν αυτά από μίαν καρδίαν όλοι ύψωσαν φωνή προς τον Θεό και είπων Ήψηστε κυρίαρχη του παντός, Συ που έκαμε τον ουρανών και την υγιήν και την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά. 25. Συ που είπες διαστόματος του δούλου σου Δαβίδ, διατί κυριεύθυσαν από μανία και ξαγρίω συνέθνη και διατί λαοί εμιχανεύθυσαν σχέδια που θα αποτύχουν και θα αποδειχθούν μάτια. 26 εστάθησαν ο ένα κοντά στον άλλον όλοι μαζί, ει πολεμική παράταξην οι βασιλείς τη Γη και οι άρχοντες, συνηθίστησαν με εχθρικά διαθέσει κατά κυρίου του Θεού και εναντίον εκείνου, τον οποίο αυτό έχρησε και εγκατέστησε νεόνιον βασιλέα και αρχιερέα και προφήτην. 27. Και η προφητεία αυτή του Δαβίδ επαλήθευσε σήμερον, Διότι πράγματι και στα σωστά εμαζεύθησαν κατά του Αγίου Πεδό σου Ιησού, τον οποίο έχρισε Λιτρωτήν και Σωτήρα ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος, μαζί με ιδωλολατρικά έθνη και με λαόν από όλα φυλάς του Ισραήλ. 28. Αλλά και αν μαζεύτησαν όλοι αυτοί, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε παραπάνω από όσα το πανίσχυρον και παντοδύναμον χέρι σου και οι πάνσοφος αποφασί σου όρισαν εκ να γίνουν. 29. Και τώρα κύριε, Ρίψε το προστατευτικό δειμά βλέμμα σου, σα απειλάστον, και δώσε στου δούλου σου ενίσχυση και χάριν διαναλαλούν των λόγων σου με θάρρο και με αφοβίαν απέναντι οποιασδήποτε απειλή. 30. Και έτσι να κηρύττουν αυτή την αλήθεια, ενώ θα εξαπλώνει το παντοδύναμο σου χέρι προ θαυματουργική θεραπεία των ασθενειών, και ενώ θα γίνονται σημεία αποδεικτικά και θαύματα καταπληκτικά δια τη επικλήσεω του νόματο του Αγίου Πεδό σου Ιησού. 31. Και όταν ούτε με την προσευχή αυτήν επεκαλέστησαν τον Θεό, εσύ ο τόπο, στον οποίο ήσαν συνηθισμένοι, και εκπληρώθησαν όλοι με Άγιον πνεύμα, και λάλουν με άφοβον θάρρος στον λόγων του Θεού.